Σύντομα να πανηγυρίζουμε πραγματικά γιατί τελειώνει η περιπέτεια των μνημονίων και της Επιτροπίας για τη χώρα. Οπότε σήμερα βεβαίως δικαιούμαστε να είμαστε χαρούμενοι, τώρα είναι η ώρα για πανηγυρισμούς, τώρα είναι η ώρα να πετάμε στα σύνεφα. Ας πετάξουμε λοιπόν όλοι μαζί στα σύννεφα, ξημέρως 25 Μαΐου, μια μέρα μετά την 24η, όπως λέγανε πολλοί, η χθεσινή μέρα ήταν μια ιστορική μέρα, βεβαίως τις ιστορικές μέρες κάποτε τις έγραφαν η λαοί. Τώρα τι γράφουν οι χαρτογιακάδες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού οι λαοί δεν γράφουν ιστορία, έχουν αποφασίσει άλλοι να αναπληρώσουν το κενό. Λογικό, μπορεί να το πει κάποιο. Ξημέρωση 25η Μαου, πανηγυρισμοί, συγκρατημένοι βέβαια γιατί είναι και δύσκολα τα πράγματα και καλέ δηλώσει για την Ελλάδα από Σόιμπλε, Ντάισεμπλουμ, Μοσκοβισσή, όλη αυτή την πολύ καλή παρέα. Και τι σημαίνει να κάνουν όλοι αυτοί οι κα... δηλώσει με καλά λόγια για σένα. Επίση, ένα άλλο θέμα, λίγο πολύ η απάντηση έχει δοθεί και σε αυτό. Και καλές δηλώσεις εδώ από κανάλια, δημοσιογράφους, βουλευτές, υπουργούς, ότι κάτι καλό ξεκινάει για άλλη μια φορά. Να θυμίσουμε ότι τέτοια καλά έχουν ξεκινήσει πολλές φορές τα τελευταία έξι χρόνια. Θα σταθούμε σε μια ε, στιγμή έτσι πιο καλή από τη σημερινή, γιατί τώρα μπορεί να πήραμε 10 δις, 11 Τα πήραμε. Θα δαφθούνε κάποια στιγμή με κάποιους ώρες το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά έχουν υπάρξει μέσα στα χρόνια του πνιμονίου και στιγμές που πήραμε 30, 35, δις, όπως θα είχε συμβεί το Δεκέμβριο του 2012 με Σαμαρά προθυπουργό να θυμηθούμε τους τότε πανηγυρισμούς. Η ζωή 52,5 δις μέχρι τον Απρίλιο μετά το πράσινο φως για τη δόση από το Eurogroup. Ελπίδα ανάπτυξης, είπε ο Πρωθυπουργός. Κυρίε και κύριοι, μετά από μια περιπέτεια που δήρκε σε έξι ολόκληρου μήνε, το Eurogroup ενέκρινε τελικά σήμερα την εκταμίευση της δόσης, συνολικά 52,4 δις εκατομμυρίων προς την Ελλάδα. Έρχονται στην Ελλάδα τα πρώτα 34 δίστι τη βοήθεια. Αλλά 18 το Μάρτιο του 13 με επανελκού από την τρόκα για την εφαρμογή των μέτρων. Η Ελλάδα ξαναστέκεται στα πόδια τη Σαμαρά. ότι το δημόσιο θα ξεχρεώσει όλου του Πώ θα μοιραστούν τα 34,4 δόση που την επόμενη εβδομάδα. Πότε και με ποιε προποθέσει θα δοθούν τα υπόλοιπα 18,5 Μεγάλη ευκαιρία από την κρίση Λεφτά υπάρχουν Έρχεται στην Ελλάδα η μεγάλη δόση μαμούθ Δόθηκε το πράσινο φως από το Eurogroup بابا Πέθαναν τα σενάρια για έξοδο της χώρας από το ευρώ. Δεν τα θυμόσαστε. Όλα αυτά ήταν από μία μόνο μέρα τα Δελτία Ειδήσεων. Οι αρχές των ε, Δελτίων Ειδήσεων 34 σε πρώτη φάση και 18 μετά 52, γιατί εγώ είπα 30, 52 δίσεις είχαν έρθει τότε. Τι από αυτά είχατε δει, τι είχε έρθει στην οικονομία, την πραγματική, τι είχε έρθει σε εσά. δεν ήρθανε φόροι μετά από αυτά, δεν ήρθαν τότε φόροι, οι γνωστοί φόροι. Ε, βγήκαμε από, το, από την Ευρώπη, γλιτώσαμε από τις απειλέ για έξοδο γιατί το θεωρούν απειλή. Τι από όλα αυτά που έταζαν τότε τα δελτία ειδήσουν, αλλά και οι πολιτικοί και όχι μόνο τότε και έξι μήνες πριν από τις εκλογές του 2012, τι άλλαξε προς το καλύτερο τότε ότι ακριβώς θα αλλάξει και τώρα προς το καλύτερο. Ετοιμαστείτε, είμαστε πια επαρκείς, έμπειροι, έχουμε γνώση, μνήμη, θυμόμαστε ως λαός τι ακριβώς δούλεμα πέφτει όλα αυτά τα... Χρόνια, τι τυράκια πετάγονται για να τσιμπήσει ο κόσμο αμέσω μετά. Με αυτού του πανηγυρισμού θυμηθήκαμε και του επόμενου πανηγυρισμού. Δεν έχουν σχέση βέβαια οι μεν με του δε, αλλά είναι πανηγυρισμοί για μια πομφόλιγα, για μια φούσκα. Ο Σίπρα είναι φαινόμενο για μένα. Είναι φαινόμενο. Είναι ο μόνο πρωθυπουργό που έχει περάσει και έχει αρκήκια. Θα σα πω έτσι απλά. Ο Σίπρα Σύπρας... θα τα καταφέρει. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Η ελπίδα νίκησε. Αυτό το αποτέλεσμα να αλλάξει όλη την Ευρώπη. Ε, είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. <σοπό> ε, είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. Είμαι σίγουρο ότι η ελπίδα έχει έρθει. Βαγγέλη, πήγα να ανοίξει, παιδι μου. Και δεν Γιατί είναι μεγαλύτερο, παιδι μου. Και εγώ είμαι μικρότερο και δεν πρέπει να κουράζω. Ρένα, πάλι, να ανοίξει, κορίτσι μου. Τι αγόρι μου, Τι πόρτα. Η ελπίδα έχει έρθει. Θα αλλάξουν τα πάντα. Θα τελειώσει η λιτότητα. Είναι το δεύτερο όχι που όχημα στην ιστορία τη Ελλάδο. Ένα το 1940 μεταφράστηκε. Ένα ο Αλέξο Τσίπρα. Οι πανηγυρισμοί είναι από τι εκλογέ του Γενάρη και του δημοψηφίσματο το καλοκαίρι το προηγούμενο. Πανηγυρισμοί τα κανάλια για τη δόση που είχε φέρει ο Σαμαρά τότε, 34 σύν 18 δισεκατομμύρια, μισό ευρώ δεν είδε κανεί, δεν έχει σημασία. Και πανηγυρισμοί για τα όχι και για τον Τζίπρα, που μετά το μεταξάει είναι αυτό που έχει πει το μεγάλο όχι. Γενικότερα είναι μια χώρα που τρελαίνεται για πανηγυρισμού και με κάθε ευκαιρία πανηγυρίζει. Ο Δραγασάκη, χθε μιλώντα. Ε, σε, στο ΣΕΒ νομίζω είπε για τα καλά που έρχονται και που θα τα δούμε Αναφέρθηκα στη, στο γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση και θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό ότι αυτό δεν λέγεται ως ένα σχήμα λόγου ή ω μία ευχή Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης που το μέλλον αποκτά ξανά ορατότητα Το μέλλον αποκτά ξανά ορατότητα. Αώματος, τον αώματο, ελεύθερο ναώματο. Το μέλλον αποκτά ξανά ορατότητα. Δεν έχω τα ματάκια μου. Σκοτάδινη ζωή μου. Με τι ψηφοφορίες που ολοκληρώθηκαν την Κυριακή στο Κοινοβούλιο, ψηφίστηκαν όλα τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία με βάση τη συμφωνία του καλοκαιριού είναι αυτά τα, με τα οποία μπορούμε να πιάσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους για το 2016, 2017 και 2018. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Το 19 και μετά τι θα γίνει. Το 19, το 20, το 21 δεν θα πιάνουμε στόχους. Μόνο τα τρία χρόνια, 16, 17, 18 θα πιάνουμε στόχους. Έτσι λοιπόν μάθαμε μόλις χθες ότι το μέλλον αποκτά ξανά ορατότητα, όχι μηδέν που έλεγε η ταινία και ο Κούρκουλος που τα όλα, αλλά την ορατότητα που βλέπει, που έχει ο Δραγασάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ και όποιο άλλος είναι έτοιμο να έχει αυτή την ορατότητα και να βλέπει αυτά που... Ο ίδιος επιθυμεί. Τους Ευρωπαίους του τριμόξαμε είναι η αλήθεια. Πήγε ο Δινός διαπραγματευτής με επιτυχίες στο ενεργητικό του, Πρωθυπουργός της Ελλάδας μαζί με όλη την ομάδα και τους καταφέραμε, τους αναγκάσαμε να δεχθούν τα 99 χρόνια. Η σκληρή διαπραγμάτευση απέδωσε καρπούς. Ο δημόσιος πλούτος θα ξεπουληθεί για μόνο 99 χρόνια. Ήθελανε 100, αλλά δεν τους αφήσαμε. Τους αναγκάσαμε να δεχτούν μόνο 99. ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν ξεπουλάμε, χαρίζουμε. Τους τι φέραμε, τους τι φέραμε για άλλη μια φορά. Καλό είναι αυτό, γενικότερα. Ε, να το κάνουμε ως χώρα, εφόσον μπορούμε και έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί και... Τα αποτελέσματα είναι ορατά πια. Έχουμε ορατότητα. Έχουμε μέλλον με ορατότητα. Ο Καμένο την ίδια ώρα που χθε είχαμε μια ιστορική μέρα είχε πάει μέχρι τη Σύρο και του είπε εκεί τα πολύ ωραία. κουφάθηκαν για άλλη μια φορά και οι Συριανοί, όπω κουφάθηκαν όλοι οι υπόλοιποι όταν ακούνε από υπουργό αυτή τη κυβέρνηση τέτοιε δηλώσει. Είναι βέβαιο ότι αυτά τα χρόνια γίνανε εγκλήματα ει βάρο Και ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα είναι η Η ανατροπή τη ισχυρική πολιτική προβλέπεται του το άρθρο 101 του συντάγματο. Η άφηξη του κυρίου στα νησιά είναι μια πράσινη εγκληματική. Είναι μια απόφαση αντισυνταγματική. Είναι μια απόφαση αντισυνταγματική. Φεπτιά στα νησιά. Δεν πρόκειται ποτέ ο Φεπτιά νησιά να ανέβει. Το φιλιά στα νησιά είναι απόφαση Τσίπρα και ημών ότι δεν πρόκειται ποτέ να ανεβεί. Τέλος. Πες μου ότι σε κάθε. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Τέλος. Τέλο. Αυτή είναι παλιά δήλωση, βεβαίω. Τον ελληνικό την είχε κάνει. Ότι δεν θα ανέβαινε ποτέ ο φυπιά στα νησιά. Τελικά ανέβηκε ο φυπιά στα νησιά και χθε που βρέθηκε σε έναν νησί. χαρακτήρισε αυτή την απόφαση που ίδιο είχε ψηφίσει δύο μέρε πριν ω αντισυνταγματική α το ξεπεράσουμε αυτό και ω εγκληματική. Εγγληματική είναι η απόφαση που ίδιο ο, ο καμένο και χαρακτηρίζει εγκληματική και ο ίδιο ο καμένο ψήφισε. Αυτό που ψηφίζει την εγκληματική απόφαση, πώ λέγεται, χαλαρό, ανεξάρτητο, δεν λέγεται εγκληματία. Όταν οι από κάτω ακούνε ότι αυτό ο ίδιο χαρακτηρίζει εγκληματική την απόφαση και τον νόμο που ο ίδιο ψήφισε, πώ πρέπει να αντιδράσει ο κόσμο από κάτω εκείνη την ώρα όταν βλέπει και ακούει τον Υπουργό να τον δουλεύει κατάματα, να τον δουλεύει όμω χοντρά, ομά, κατάματα και μέσα στα μούτρα του. Όπω το κάνει βέβαια με πολλές, σε πολλέ περιπτώσει ο κύριο Καμένο και όλοι αυτοί που βγαίνουν και υποστηρίζουν αυτά που δεν μπορούν να σταθούν με καμία λογική στο δημόσιο λόγο. Παρ' όλα αυτά συνέβη και αυτό. Μάλιστα, μέσα μετά πήγε και με έναν νησιώτη εκεί και του έλεγε ο νησιώτη ότι από το 16% μα το πήγα 24% και έλεγε ο Καμένο: Θα τα αλλάξουμε. Θα τα αλλάξουμε. Πότε θα τα αλλάξουμε. Δύο μέρε πριν μόλι το είχαν αλλάξει. Θα τα αλλάξουν πότε, όταν έρθουν στα πράγματα, όταν γίνουν κυβέρνηση. Λογικέ απορίε και ερωτήσει, που όμω δεν υπάρχουν λογικέ απαντήσει, τουλάχιστον όταν απευθυνόμαστε στα μέλη αυτή τη κυβέρνηση. Άλλωστε, όλοι αυτοί έχουν στριμώξει, να το ξαναπούμε και να το ξαναθυμίσουμε, όχι μόνο για τα 99 χρόνια, γενικότερα του ευρωπαίους. Τώρα τα πράγματα είναι, έχει φτάσει ο στο χτέλη. Και η, η ευρωπαϊκή ηγεσία θα αφήσει τα πείσματα και θα συνειδητοποιήσει ότι έχει ακολουθήσει λάθο στρατηγική. Και θα ε, κάτσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης εγώτας ω δεδομένο ότι μια αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν θα εφαρμόσει την εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή τη συνταγή που μας βυθίζει στο χάο. Και άρα θα σπάσουν αυγά. Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί ε, μια μεγαλή ιστορική ιστορική. Πώ θα το εμφανίσει είναι δικό τη πρόβλημα. Μπορεί να το εμφανίσει ο συμβιβασμό, κάνει ό,τι θέλει. Αυτά έλεγε ο Αλέξη Τσίπρα παλιά στο παρελθόν. Θα τα πήγαινε τόσο καλά που σκεφτόταν πως ο αντίπαλο θα το μπαλαμουτιάσει, θα το φέρει από εδώ, θα το πει στην δική του κοινοβουλευτική ομάδα. Σκεφτόταν την ήττα του αντιπάλου και πω ο αντίπαλο θα τη διαχειριστεί. Ήταν τόσο μεγαλόψυχο και τόσο σίγουρο ότι ο ίδιο θα έχει νίκη και ότι η Μέρκελ θα έχει ήττα. Αυτά που ζούμε αυτέ τι μέρε, τον τελευταίο χρόνο και παραπάνω, είναι αυτό ακριβώ που είχε περιγράψει τότε και πάρα πολλοί κόσμο το είχε πιστέψει ότι κάπω έτσι θα γίνει. Αλλά πρέπει να διακόψουμε, θα πάμε στο Μέγαρο μαξί μου. Έχουμε δηλώσει του Πρωθυπουργού για την μεγάλη χθεσινή νίκη και ιστορική μέρα. Σήμερα τελειώνει μια μεγάλη και δύσκολη περίοδο αγωνία για την Ελλάδα. Σήμερα τελειώνουν οι φήμε, οι πιέσει, οι εκβιασμοί, η έξοδο τη χώρα μα από το ευρώ. Σήμερα η Ελλάδα κερδίζει τη μεγάλη ευκαιρία να σταθεί στα πόδια της και να βγει από την κρίση. Τα χρήματα που εκταμιεύονται για την Ελλάδα σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές αλλαγές που ήδη κάναμε αποτελούν μια δικαίωση και μια αφετηρία. Και θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τούτη την ώρα τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Κουβέλη και τους βουλευτές τους ήταν ο Τσίπρας, δεν ήταν ο Τσίπρας ήταν ο Σαμαρά. Την επομένη μια άλλη ιστορική μέρα, Δεκέμβριο του 12, 13 Δεκεμβρίου του 12 που είχε απευθύνει διάγγελμα ο τότε Πρωθυπουργό, γιατί το τότε Eurogroup είχε γκρίνει αυτά τα 52 δι και ήταν όλοι χαρούμενοι και πανηγύριζαν διαπλοκή και πολιτική, όπω συμβαίνει και σήμερα. Όχι με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, έχουν περάσει και κάποια χρόνια, αλλά με παρόμοιο τρόπο. Η ουσία είναι ακριβώ ίδια. Και όχι μόνο ο Σαμαράς τότε. Ε, πανηγύριζε με αυτόν τον τρόπο, σα τα μεταδίδουμε γιατί μπορεί να σκάσει κανένα διάγγελμα, όχι σε, στην ώρα μα φαντάζομαι, κάπου αλλού μέχρι το βράδυ του Τσίπρα. Ακριβώ τα ίδια θα πει, να είστε σίγουροι, και όχι μόνο αυτό, όπω και ο Σαμαρά τότε, έτσι και ο Τσίπρα σήμερα, θα μοιράσουν και τα δισεκατομμύρια που έρχονται. Οπότε μην έχετε ομπρέλες ανοίξτε μυαλά, τσέπε, γιατί θα πέσει βροχή δισεκατομμύριων Αρχικά ήταν να πάρουμε αμέσω 31 δισεκατομμύρια και παίρνουμε αμέσω 34,5 Από αυτά στην αρχή προβλεπόταν να έχουμε στη διάθεσή μας 4 δισεκατομμύρια προκειμένου να καλύψουμε άμεσε ανάγκες. Από τις επόμενες μέρες θα έχουμε στη διάθεσή μας σχεδόν τα διπλά 7 δισεκατομμύρια και 7 το επόμενο αμέσω τρίμηνο. Και όλα αυτά πέρα και πάνω από τη χρηματοδότηση για την ανακεφαλιοποίηση των τραπεζών. Μέσα στου επόμενους μήνες θα ξεχρεώσουμε όλα όσα χρωστάει το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, Στου Έλληνε πολίτε τα τελευταία χρόνια και αυτό θα επιτρέψει να υπάρχουν επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας να πέσει η ανεργία που ήταν πάντα το μεγάλο ζητούμενο Η ανεργία έπεσε, ποιο δεν θυμάται την πτώση της ανεργία τότε αφού την θρηνούσαμε για μήνες τα δισεκατομμύρια που πέσανε 31 περίμενε, 34 εξασφάλισε τελικά 4 δις... 34 μισό το, το μειώνω, την αξία της νίκης Της ιστορικής νίκης Αμαρά. 34 34.5, 4 δις εκείνη τη βδομάδα, 7 δις το επόμενο τρίμηνο, επενδύσεις, ξεχρεώνουμε. Τα θυμόμαστε όλοι, συνέβησαν το 12, το Δεκέμβρη μέχρι το 13-14, πηγαίναν όλα πάρα πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά συνέβησαν τότε, θα συμβούν και σήμερα και αύριο και θα ξανασυμβούν και σε κάνα χρόνο με αυτήν την άλλη κυβέρνηση. Οπότε επειδή είναι μια συνεχή επανάληψη όλο αυτό που ζούμε, κάποιο παίζει με την Ελλάδα, την νοημοσύνη γενικότερα, γι' αυτό τα μεταδίδουμε για να ξέρουμε τι ακριβώς από πριν θα ακούσουμε αμέσως μετά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια με τα πίσω μπρος, 211 200, 200 Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να μοιραστείτε και εσείς τη χαρά σας για τα δισεκατομμύρια που θα έρθουν. SMS μπορείτε να στείλετε γραφώντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι 3lfm.gr, Μάριος Κάγης ρυθμίζει τον ήχομ και με χάρες και πανηγύρια και με ένα ωραίο κλασικό κομμάτι σε στυλ φλαμέγκο, πάμε στις πρώτες διευθμίσεις. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Στην καταστροφή. Στην καταστροφή. Η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρία. Και εν τέλει το δίλημα είναι με την Ευρώπη των τραπεζών ή με την Ευρώπη των τραπεζών. υβλιζούν νέα σκληρά μέτρα. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Κρατήστε αυτό το χαμόγελο που σήμερα σκάσαν τα χείλη σας μέχρι το τέλος. Και διπλασιάστε το. Θα νικήσουμε γιατί ήρθε ο καιρός να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση. Βενσερέμος. Σε δύο γλώσσες Η Νίκη σε δύο γλώσσες Στα πανηγύρια Μουσικώς συμμετέχουμε και εμείς Στα πανηγύρια της ημέρας συμμεριζόμενοι την ιστορικότητα των στιγμών Έχουμε και μια είδηση Γιατί δεν είμαστε μόνο σχόλια και μισέργες Για όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται στο τόπο μας Έχουμε και μια είδηση για το Βασιλίλε Θα πληροφορήσω λοιπόν το Κουκουέ και τον ελληνικό λαό γιατί τις ομιλίες εδώ τις κάνω εν μέρη για τις πουλευτές οι οποίοι όμως ξέρω ότι στο τέλος ψηφίζουν Τις ομιλίες εδώ τις κάνω κυρίως για την κοινωνία Θα ενημερώσω λοιπόν τους και φίλους μου του Κουκουέ, ότι η Ένωση Κεντρών δεν είναι μνημονιακό κόμμα Μπράβο! Δεν είχατε μια ανησυχία αν είναι μνημονιακό κόμμα ή αν δεν είναι έτσι λοιπόν μάθαμε Ότι δεν είναι μνημονιακό κόμμα. Χρειαζόταν κάποια στιγμή να το πει κάποιο και το είπε ο πρόεδρο του κόμματο αυτού. Μα στέλνουν εδώ η Πρέζα TV μήνυμα, λέει Καλησπέρα. Σήμερα συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την πρώτη συγκέντρωση των αγανακτισμένων στο Σύνταγμα. Αυτοί που τότε ήταν στι πλατείε και έλεγαν διάφορε θεωρίε για το χρέο, σήμερα είναι αυτοί που μα επιβάλλουν νέα μνημόνια και μα κάνουν συνενόχου με την ψήφο μα στα λάθη τους. Ε, ε, δεν εννοεί τον κόσμο προφανώ. Εννοεί όταν λέει αυτοί που ήταν τότε στι πλατείε. Εννοεί γιατί μα έχουν στείλει κάτι βίντεο. Κατρούγκαλο, τσακαλώ, το βαρουφάκι είναι σε ένα τραπέζι όλοι αυτοί και αναλύουν τα κακά του πρώτου μνημονίου. Και ότι δεν πρέπει η χώρα να είναι με μνημόνια. Είναι ένα απολαυστικό βίντεο όλο αυτό. Μπείτε στο YouTube να το δείτε. Τι έλεγαν τότε, τι πιστεύατε τότε σε όλα αυτά. Όντω, σήμερα είναι η πρώτη μέρα από του αγανακτισμένου. Έχει μια αξία να βγάλει κανεί πέντε μετά κάνα συμπεράσματα. Το πρώτο είναι. Τι τύπου διαδηλώσει, κινητοποιήσει θέλει, πώ σηματοδοτεί αυτό που θε να δείξει, τι είναι αυτό που θε να δείξει, μια απλή δυσαρέσκεια για τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό ή μια απλή δυσαρέσκεια για όλου του Πρωθυπουργού, για τι πολιτικέ γενικότερα που εφαρμόζονται, γιατί θυμάμαι τότε στην πάνω και στην κάτω πλατεία κάτι κρεμασμένου Παπανδρέου και Παπακοσταντίνου, Ωραίο σαν εικόνα, τα ομοίωματά του βέβαια, αλλά δεν θα έφερνε καμία λύση γιατί υπάρχουν άπειροι στην επετηρίδα, όπω έδειξε και. Η ιστορία των πέντε χρόνων αμέσως μετά, που είναι και χειρότερη ίσως από τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Για δε αυτό που λένε εδώ τα παιδιά ότι μας έκαναν συνενόχους, δεν σε κάνει κανείς συνένοχο. Αν δεν θες ο ίδιος να γίνει συνένοχος, κανένας δεν μπορεί να σε κάνει συνένοχο. Λαός μέρος Α. Λέγεται, να σα πω κάτι. Για μένα το θέμα είναι ότι δεν έχουμε διαβάσει καλά την ιστορία μα. Αν περιμένει να τη την ιστορία σου από τα βιβλία του ασχολικά, αυτά κάνουν για χαρτί τουαλέτα. Αν αναλογιστούμε ποιοι τα συγγράφουν. Μπορούμε να διαβάσουμε ξεσχολική ιστορία όμω. Ναι, αλλά. Από τα βιβλία που βλέπουν να πολλούνται στην τηλεόραση, ποιοι. Κοίταξε να δει. Στα πλαίσια τη ανάπτυξη, δεν ξέρω τα άμαθε, κλείνουν και τα βιβλιοπολία. Δηλαδή α, να έρθει σωστή και ανάπτυξη και... τώρα. Όχι να υπάρχουν βιβλιοπολία, α πούμε, και α. να διαβάσει κανεί να ξετραβουθεί. Εάν περιμένει τα βιβλιοπολία και τα έτσι να εκδώσει το 22 και έτσι και Κάτι άλλο ωραία βιβλία. Ναι, ιστορία και την αλήθεια. Δεν θα συμβάλετε φάτσα μόστρα σαν βιβλιοπολία, Μάστρα. Και από τα σκουπίδια έχω βρει ωραία βιβλία. Αγοράζει όντω από την τηλεόραση, κουράδωνη. Okay. Okay. Κατάλαβα. Όχι. Okay. Ποια σκουπίδια τότε. Είχα πολύ καιρό να δώλει φαίνεται η τηλεόραση και ήθελα να σα πω ότι χθε συγκινήθηκα πάρα πολύ γιατί είδα την άποψη τη δική μου στην τηλεόραση που δεν τη βλέπω ποτέ. να μα λέει πιο συχνά τότε. Το παιδί μου δεν είναι πανελληλια. Έλα, μου έτοιμο το παιδί σαν ότι είναι πανελήνη, λε και τι θα κάνει. Δηνεί η πανελίνε, η πανελίνε έχω πει τι είναι. Ο Πανελλήνε είναι το μεσοδιάστημα μεταξύ ευγία και ανεργία. Συνεργεια, έλεγεται. Τι θα το κάνει, δηλαδή. Κάθε χρόνο το παιδί ή πέρα που πέφτουν οι τιμέ όλου του βάζει χειμώνα να πει να αντέξει, να στηλωθεί να ή να άνεργο με θάβιο. Άλλη παράδειγμα. Κοίτα, θα πάει στο παιδαγωγικό που βγαίνει πάντα πρώτα το κουκουέ. Κατάλαβες, αυτός είναι ο στόχος. Να, εντάξει. Αν σώθηκε τώρα. Έλα, για. Να σου πω τι είπα ο το DNA του είναι να ψηφίζουν έτσι διαμέτρα των λαλονών και καλά. Δεν είναι πεντνά. Είπε DNA και δεν είναι πεντνά. Γιατί δεν είναι πεντνά. Καρτοχύβε, κρυάδες. Καρτοχύβ. Ε, ναι. τον Υπουργό σου. Δηλαδή ξεπούλησε ο Τσίπρα στη χώρα για μερικά αυτοκίνητα, μερικέ μεζονέτες και λίγου εξοπλισμού, κάτι υποβρύχια που γέρνανε. Όχι, κάτι άλλο άμα, Γερμα... άμα η Γερμανία δεν μα δάνειζε λεφτά, θα πουλούσε τα αμάξια που πουλάει σήμερα στην Ελλάδα. Αν η Γερμανία δεν δάνειζε λεφτά, θα πουλούσε τι ηλεκτρικέ συσκευέ που πουλάει σήμερα. Και αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έδινε λεφτά να πάνε γράψει γα... ο άλλο σημείο, στο Paradise, δεν θα τίποτα. Το κολπάκι ήταν εφημένο. Στίμη του τσίπραξε ότι δέχτηκε αυτή τη λεβιτώρα. να πει, παιδιά, για να πουλήσετε, γιατί αυτή τη στιγμή η της Γερμανίας είναι Αυτό που έχει και το καλό του Τσίπρα πια, πάλι γύρισε. Κακό ο Τσίπρας το αποδέχτηκε. Α. Αλλά επειδή είναι κο***. Όπως όπω είδατε σε δημοσιογράφοι δεν βγαίνετε να πείτε πόσο είναι η ανάπτυξη της Γερμανίας σήμερα και πόσο ήταν η ανάπτυξη της Γερμανίας το 2007 που για αυτοκινητάκια και πόσοι και ξέρω εγώ. Μια πρόταση για παραγγελία. Κάνω. Θυμάστε την ταινία ο Δασκαλάκουσα ήταν λεβαιδιά, με τον κόσμο Βουτσά και τον Παπαγενόπουλο και τον φιλπίδι που κάναν εκεί το παιχνίσει των ερωτήσεων και των απαντήσεων που όψε και τι απαντήσει το έδινε άλλο ζωή. Θα μου πει όλη την ταινία, πε, τι θε να κάνουμε μια παραγγελία που ανώσω αυτή την ταινία. Μην χρειάζεται παιδιά. Μα δεν μπορώ όταν έβραμαι εισιδομένα. Γιατί να μπει ο Κυρίτη, δηλαδή, γιατί όχι εγώ. Εμένα που με έχει βάλει στη λίστα ο μάκα. Ποιο, παιδί μου, άσαμε ποιο, Αυτό, ένα μηδέν. Ποιο. Αυτό του τα μνημόνια. Λέγε. Τώρα θα μου πει και Ο τελευταίο. Πε μου, Πες μ αγάπη μου. Αυτό το λαμόγιο, αυτό ο Γερμανοτζολιάς yeah. αυτό ο Αμερικανό γερμανοτουρκόδουλο. ήπιου χαρακτηρισμού. Για ποιον άλλου του τελευταίου τρει λες λε. Όχι για όλοι είναι. Από... Ναι, αλλά κάπου αναφέρει συγκεκριμένα. Από, από μετά το, τον παγκόσμιο πόλεμο και έπειτα για να μην πούμε και πριν. Αυτό ο Σπίτζη που βγαίνει και λέει με το ζόρι υπογράφω τα μνημόνια. Πονάω, αλλά τι να κάνω, τα υπογράφω. Δεν τα υπέγραψε αυτό. Τα είχαν υπογράφει οι προηγούμενοι και πάει να του πάρει εδώ ξασά, το Γεργιάδη. Θα πει στη Σιριζέα λίγα τα λόγια της για το θύμιο γιατί θα έχουμε διπλωματικό επεισόδιο. Καλά, Μωρή. Τι θα κάνεις? Α, δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτό με τρομάζει <σχει> περισσότερο το ότι δεν ξέρεις. <σχει> Αν τα τα συγκεκριμένο. Θα γίνει αυτό. Ξέρω να το αναχαιτήσω. <σχει> Αλλά να μην ξέρεις με, <σχει> με σοκάρι. <σχει> Κρατηθείτε, κορίτσια. Έλα, γεια.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 Άστα βικτόρια σέμπρε Το άστα κρατάμε από όλα αυτά Άστα, άστα, βράστα και άστα βάλτε ό,τι θέλετε Μπορεί να είναι και ένα σύνθημα η λογική και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με αυτήν έχουν πάρει διαζύγιο, το καταλαβαίνουμε όλοι και γενικότερα οι ΣΥΡΙΖΕΗ που κάνουν εμφανίσεις στα παράθυρα με, αυτή την, με αυτό το ύφος ότι είμαστε νικητές και είμαστε πρώτη φορά αριστεροί και ερχόμαστε από τις δεκαετίες, τα βάθη των δεκαετίων και όλα αυτά τα πολύ ωραία που λένε. Ένα παράδειγμα όλου αυτού είναι ο κύριος Φάμελος που ήτανε προχθέ των ενικών και τους έβγαλε όλους τους Το δεύτερο εξάμεινο του 16 είναι μπροστά μα και θέλουμε αύριο μια καλή απόφαση. Ποιο είναι το πρόβλημα στη χώρα. Τι θα θεωρήσετε καλή απόφαση. Ένα δε λεπτό, δε... κύριε Φάμελε. Μα τι θα θεωρήσετε καλή απόφαση. Κοιτάξτε, όσον αφορά την έκδοση των προγράμματων. Αν πάρετε πάλι υπόσχεση, αλλά 2012, ενώ έχετε δώσει τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια και τα πάντα, τότε λοιπόν, δεν καταλαβαίνω εγώ, εγώ είμαι τι νόημα είχαν όλα αυτά που έγιναν. Οφείλω να σα διαψεύσω ακόμα μια φορά. Δεν έχει δοθεί δημόσια περιουσία. Μην να διαψεύσετε το ερώτημα Δεν έχει δοθεί και, σαν, η δημόσια, δημόσια, δημόσια περιουσία για δημόσια 99 χρόνια, χρόνια. Δεν είπαμε είπα ο έλεγχο τη αξιοποίηση τη δημόσια περιουσία Για 99 χρόνια Δημιουργήσαμε ένα δημόσιο Δεν χρειάζεστε 4-5 για απόφαση Όπου πράγματι είναι Δεν υπάρχουν δύο από τους του πέντε από τον έλεγχο των δανειστών και θα είμαστε μέχρι να βγάλουμε τη χώρα από το χρέος του αυτό προσπάθει. λέω και εγώ είμαστε από τον έλεγχο των δανειστών στο τέλος αλλά λίγο πριν δεν έχουμε δώσει τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια εκτός ορίων όλοι Μήνυμα από την Ιγρήτα, δεν ξέρω αν ισχύει. Το διαβάζω όπω μα το έχει στείλει η ακροάτρια η Κατερίνα. Καλημέρα. Σήμερα στην Ιγρήτα Σερών η Δημοτική Αρχή, στα πλαίσια ανάπλαση εισαγωγικά τη κεντρική πλατεία, θέλει να αποκαθιλώσει το μνημείο τη Εθνική Αντίσταση με τη δικαιολογία ότι δεν προέβλεψε ο εργολάβο νέα θέση για το μνημείο. Αυτό δεν έχει συμβεί πουθενά πανελλαδικά 70 χρόνια τώρα. Σε όλη την Ευρώπη αποκαθιστούν του συνεργάτε των το Ναζί. Θα το αφήσουμε να συμβεί και εδώ. Μήνυμα είναι τη Ακροάτρια. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στι 8. .00. δεν έχουν κοντή μνήμη και γνωρίζουν την ιστορία του τόπου μα. Α παρευρεθούν στο Δήμαρχιο. Παρακαλώ, μου λέει κοινοποιήστε. Το κοινοποίησαμε. Εκεί οι ντόπιοι προφανώ θα το ξέρετε. Λάβετε τα μέτρα σα, κάντε τα δέοντα. Ε, δεν ξέρω τι ακριβώ στόχου έχει ο Δήμαρχο, αυτού που αποδίδει η Ακροάτρια ή κάποιου άλλου πιο απλού. Το είπαμε, το ξέρετε. Στο λαό από εδώ και πέρα τα υπόλοιπα. Δεν μου λε Μωρη Γαβριέλα, γιατί κάνει την κυβέρνηση από το πρωί στο βράδυ. Τι θέλει, από το βάδε στο πρωί. Δηλαδή, σιγά σε πείραξε. Συγγνώμη, δεν είναι συνεπή ο Τσίπρα. Είπε θα καταργήσει του άμεσου φέρου, του και του έκανε μέσω. Είπε θα καταργήσει το ΕΚΑΣ και θα φέρει ενιαία σύνταξη για όλου του συνταξιούχου. το ΕΚΑΣ και όχι μόνο το κατήρισε, το ζητάει και πίσω. Είπε θα καταργήσει τον ΕΚΑΣ, το κατήρισε, την προηγούμενη μορφή. Και τον έφερε σε καιλόγιο, Πού είναι το πρόβλημα δηλαδή. δεν όπω αυτός δεν θα πάει μπροστά. Ουδένα χαριστόντος του ευεργετημένους. Ναι, γιατί αν μας δει κάτι είναι ευεργετημένους. Κι εγώ έτσι και ενανά... έτσι. Μια ευεργεσία που νιώθω ένα πράγμα, ένα ευχαριστώ που έχω να του πω. Το Πάσχα πήγα, να πήγες, πήγες να ένα κυρί. Πήγα αλλά δεν το πέτυχα. Δεν... Προσπάθησα να το ανάψω εκεί να του βάλω από το σακάκι αλλά δεν το πέτυχα. Πήγα σε δάση εκκλησία. Η πρώτη φορά φασιστερά το ολοκλήρωσε το έργο τη. Να του χαιρόμαστε. Να είναι πάντα καλά αυτοί και τα δυσέγγονά του και τα παιδιά του. Να είναι πάντα καλά αυτοί που μα φέρανε. Ναι, νο, φυσικά. Εσεί δηλαδή, όλοι εσεί. Όλοι εμεί. Όλοι εσεί, όλοι εμεί. Όχι εμεί. Φυσικά και έχουμε μεγάλη ευθύνη που καθόμαστε και έχουμε στο κεφάλι μα όλα αυτά τα ξετσίποτα δουλειά του τσίπρα και όλου του συστήματο του καπεταλιστικού. Το οποίο θα μα πατήσει το λαιμό με αριστερά όμω. Άντε καλέ. Μόνο με αριστερά. Κοινωνικό πρόβλημα. Έχει ο Κοινωνικό τώρα. πρόσημο, κοινωνικό, μόνο κοινωνικό πρόσημο με την καρακώστα που βγήκε και έφτιαξε του ευρώ του Τι είναι γέρι, που... Το θέμα δεν είναι ότι είναι φοροφυγάδε που... η γέρι, Το θέμα είναι ότι ψηφίζαν όλα αυτά τα χρόνια οι Γέρη. Καλά τους κάνουνε. Τέλος πάντων. Α, ε, απλά είναι, rec, ότι αυτό τη του το ρίχνει Έστω, έστω, να Βγήκε ένα γραπτόπουλο από τους του τεχνικού του ΑΣΑ που θέλουν να πουλήσουν τα λεωφορεία. Άντω, αν πουλήσουν εισιτήριο... τα λεωφορεία, να πουλήσουν και του χρυσακού τη οδηγού μαζί, ε? ε, καλά, ναι. Όχι ότι δεν είναι πουλημένοι, ότι... αλλά τέλο ότι... πάντων, να του πάρουν οι ξένοι, τελειώνουμε. Ότι αν βάζανε 30 λεπτά το εισιτήριο, με τη μετακίνηση του κόσμου που έχουν καθημερινά, θα είχε στο τέλο του χρόνου και 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ το εισιτήριο. Γιατί λοιπόν το εισιτήριο το έχουν ακριβά, γιατί σκεφτόταν από παλιά ότι θα τα πουλήσουν για να έρθουν οι ξένοι να πάρουν τιμέ, όπω έγινε και Αυτό λοιπόν έπιασε έχουνε πιάσει και έχουν βάλει διοικητή εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, ένα γερμανό διοικητή σε όλε αυτέ τι υπηρεσίε τη δημόσια τη συγκοινωνία. Και έπιασαν ε, τώρα τελευταία. Θα έχει δει που έχουν γεμίσει όλε τι στάσει, τι έχουν γεμίσει με ηλεκτρονικά. Να περιμένουμε να έρθει το λεωφορείο. Αφού δεν έχουμε βράχο στην τσέπη για να πάρουμε το λεωφορείο, πώ θα το περιμένουμε. Και όχι μόνο αυτό, όλε οι στάσει δεν έχουν στέγαστρα. Πώ θα κάτσει ο άλλο να περιμένει το λεωφορείο όταν βρέχει, όπω οι καταιγίδε που ρίξε προχθέ δεν μπορούσε να κάνει άνθρωπο στη στάση. Άρα λοιπόν γιατί το κάνανε Για να οικονομήσουνε και να τα πάρουνε οι ξένοι Α ότι υπάρχει σχέδιο όχι ότι είμαστε μπάχαλο υπάρχει σχέδιο πίσω από αυτά Ε βέβαια υπάρχει Κατάλαβα. Να είσαι καλά Να σου πω, ρε Καραγκιοζάκο, για τα θύματα τη κρίση δεν έχετε κάνει μια εκπομπή. Ναι, ναι, δεν ασχολούμαστε γενικώ καθόλου εμεί αυτά. Μπράβο, ναι, ήταν ένα ζευγάρι Ζέτα και Μιχάλη και είχαν βγάλει το σκάφο Ζέμνη. Το θυμάσαι. Άσε με τώρα αυτό το ζευγάρι. Αν τώρα... ήταν μουρατίνε Νίκο, πώ θα το βγάζανε το σκάφο. Δεν μπορώ να σκεφτώ, αλλά. <laughs> το θέμα <laughs> δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό το ζευγάρι πλήττεται από παντού. Δεν σα αφήνουν. Θέλουν να ορθοποδήσουν και κάτι παλιολεφτά βρήκαν τώρα αυτινού του, του μη και του ζητάν 3,5 εκατομμύρια, νομίζω Καλονδιαφησε και κάνει κάτι τέτοια δεξέ πάνω από κάτι Μα Μαλάκει, δεν αφήνει τον άνθρωπο τον Καλλιτέχνη, α πούμε. Η μάνα μου έβλεπε τη λάμψη και μου λέει έβλεπε γιατί το βράδυ μου λέει τα βλέπει και οι τρώσει έχουν προβλήματα μου λέγεται. Παρά τώρα αυτό μου δημιούργησε. Αυτό ομάδα από στόλου θα τα για μου να τα πει στι Μάρωτη και στον πατέρα. Έτσι μιλάνε στι σταθμό. Αποστώλησει όχι αποστόλου και το λέει και στη Μαδού και στον πατέρα του. Ε. Τα λέει και έστιμα και στον πατέρα του. Εσύ τι ζωή τραβάτε. Είναι κανάλια αυτά ή αρκετά. 90. Αυτή είναι η γλώσσα που σα αξίζει, λοιπόν. Γιατί έτσι μιλάτε σαν δεν ντρέπεστε. Βρωμόστο με. Ο πρέσβη είσαι. τέλο. το τέλο. το τρέχει Να σπάσουμε. Τις άτιμες, τις αλυσίδες Στους τολισμένους δρόμους Ο Βοργοπόταμος στην Αλαμάννα στέλνει περήφανο χαιρετισμό Στα ματιά του οργή και φως Πολεμάμε και τραγουδάμε Αναπηρείς τους όμους Αχ, τα Καλιακούδα μου Και είπα, κάντε λίγο διέτα, όχι για σας, για μένα Πήραμε Τους έκτακτους φόρους Και πάμε, και πάμε, και πάμε Ωραία που πάμε, ωρα. Που πάμε, η τέλεια. Η Μαρινέλα, ο Τσίπρα και τα άλλα παιδιά το έχουμε ακούσει. Θα το ξανακούσουμε με ένα μήνυμα στο Twitter να κλείσουμε και μια ευχή. Η Λίνα Δρανοβάλλη, πάντα τον τόνο τον ξεχνάω, από ψηλά, από τη Βόρεια Ελλάδα λέει: Σήμερα κλείνουμε 41 χρόνια γάμου με τον σύντροφό μου στη ζωή και στον αγώνα θύμιο. Ακούω τι ευχέ σα, Λίνα Θοδωρής. Να τα εκατοστήσετε και τα υπόλοιπα 41-59 να τα ζήσετε σε καθεστώ σοσιαλισμού. Νομίζω καλή είναι η ευχή για σας και κακή για όλους τους υπόλοιπους, όσους δεν τα γουστάρουν όλα αυτά. Δεν έχει σημασία όμως, η ζωή τα φέρνει αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, τα υπόλοιπα αύριο, για σας. Ρε φίλε, θα σκάσω. Σκάσετε. Ρε συγχωρίζει η Αθηνά. Ρε σι. η Αθηνά. Ο Νάση, ρε για όνομα του Θεούρε δεν έχει ακούσει τίποτα, ρε. Πάει. Και αυτοί. Για όνομα του Θεούρε, παιδιά. Στο τλάπτυο, παιδιά. Τον και κλάπτη του Νεργέννητων και Ναι, ναι, ζω Ελπίζω τουλάχιστον ο άλλο ο καθήκη. Τζόκε, okay. η παστία έκανε. Α, ναι, ναι, ο άλλο εκεί, ο, ο Αλογόμουρη. Να τη δώσει καμιά διατροφή. Ελογικά αυτό το δεν έχει. Τι τα θε, είδε τα πλούτη δεν φέρουν την ευτυχία, φίλε. Χωρισμένη και η Αθηνά. Μπαρά τη ομα. Πο ξέρει Ευτυχώ που υπάρχουν όλοι οι ακροδεξιοί και οι δεξιοί, Δημιουργάνε αυτοί πω την ανάπτυξη ρε, θα μειώσουν την ανεργία. Είδε στο πλανήτη, καινούριο κόμμα. Σου και αυτό. Νέα δεξιά λέει. Ρίσαμε 30.000 δρέα. Αυτοί οι δεξιοί όλοι λέει τι να κάνουν, Λευκέ. Πάνε να κάνει τον Τσίπρα να κάτσει 40 χρόνια πάνω. Να γίνει και αυτό όπω το πασό και μια δημοκρατία. Δεν ξέρω, μην κάτσει 40 χρόνια δεν καταλαβαίνω. Όχι να ο Φαήλο και η συναυτό Τσίπρα και, και ξέρω ψωμί, κυριολεκτικά. Α, και ξέρω ψω ξέρω. Άλλη οράματα τα βλέπει ο Ρε, Τράβα τον από την πρίζα. Ποιους κόσμος είναι στους δρόμους και δεν το πειράμε χαμπάρι. Ο Σουριζέ του κόσμο. κόσμους. δεν είναι στον δρόμο. Αυτοί που είναι στον δρόμο δεν είναι κοψοχέριδες, είναι απλά κάψω Mm. Δεν ψηφίσανε ποτέ του ήρε. Δημοί ο ίδιο ο Σύρυζε, δεν ήταν στον δρόμο, δεν διαδήλωνε Και σαν τρομοκρατή. κυβέρνηση εννοώ. Δεν διαδήλωναν το κόμμα κατά τη κυβέρνηση. Μα τρομοκρατήσατε τα χειρότερα μέτρα, το έτσι. Έρχεται η ώρα. Ενώ το... είναι τα καλύτερα μέτρα. Και ο κόσμο ήταν όλο την Κυριακή στις καφετέρια και γλεντούσε την πύρα και το χαμηλό ΦΠΑ. Η... η λογοτομία έχει πάει, πάει, πάει σε σένα, έχει πάει, πάει πολύ βαθιά. Του έχει πάει η σε σένα πολύ βαθιά. Δεν υπάρχει σωτηρία που να κόβεται στα τρία. Πού σα αγωρινό, τι θα ψηφίσει. <Ρε> πρέπει να μου ζει συγνώμη ε; Ωραία, συγγνώμη, τι θα ψηφίσει, άθεται τι θα να Δεν μου λε. Πάλι λυμπερόπουλε. Θα σου πω. Έτοιο μαλάτη, πάλι λιβερόπουλο ψηφίσει. Δεν μου λες έτσι εμένα που με βρίζανε ο Γιατί που δεν τώρα να μου Βγαίνουν απλά εγώ δεν του βάζω Λα... για να σε προστατεύσω τώρα θα, θα δεις Όχι να σε Σο... Ah. σοβαρά τώρα. Δεν βγαίνει καμιά αδερφή Σιριζάκι να πει ρε παιδιά, συγγνώμη. Κάναμε λάθο. Ο Σαμαρά και φέρει το ένα δέκατο ρε φίλε. Δηλαδή να... ο Σαμαρά έκανε σωστά. Αι <σκέν> <η> παράτα μα <σκέν> αυτά που τρώει τώρα ο λαό και βγήκαν όλοι και οι Σιριζέοι και όλοι και έχουν μετανιώσει και χτυπιώνται και όλα αυτά. Δεν βγαίνει ένα να πει μια συγγνώμη να πει ρε παιδιά, κάναμε λάθο ρε. Ζήτησε εσύ συγγνώμη για το Σαμαρά και του ακροδεξιού που φέρατε. Α του ακροδεξιού, ρε Μαρία, μην του βγάλετε του μάσικα του. Γιατί, μα ζ Στο Σαμαρά με του ακροδεξιού. Α, <σίλει> Γιατί είμαι παθή γι' αυτό. Εγώ σου είπα, έχει καταλάβει πλέον μετά από τόσο καιρό που μιλάμε, ότι δεν είμαι θανατικό. Είμαι στη μέση. Δεν ήμουν ούτε με Νέα Δημοκρατία, παλιά ήμουν με το Πασό. Είμαι στη μέση. Είμαι είσαι αλλαντάρα τη Παρασκευή στο Γάλα. Όχι, λάθο κάνει <σίλει> μαρ. Είμαι με την ισότητα και την ισονομία και τη δικαιοσύνη και τη, δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Με αυτό είμαι. Και νομίζω ότι σήμερα πλέον είναι πάρα πολλοί Έλληνε έτσι που έχουν επιβδύσει από όλα αυτά τα βάσαρδα τα κομματικά. Για μένα είσαι 1,5 μαρ. Δηλαδή 1 και μισό που Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να κάνει κάτι για την Ελλάδα. Όχι, ποτέ το πίστευα. Αλλά πίστευε ότι οι προηγούμενοι μπορούσαν να κάνουν κάτι για την Ελλάδα. Θετικό εννοώ. Στη ζωή, κακά τα ψέματα. Διαλέγει από τα, όλα τα κακά το μικρότερο. Πάει τελείω. Ο Σαμαρά το μικρότερο κακό. Βεβαίω. Θα με τρελάνει. Αποδείχτηκε τώρα. Καλά. Δεν έπρεπε να πείτε τίποτα κανένα. Αυτή τη στιγμή, έτσι με αυτή την παρολευρία που έχουν βάθει όλοι, ο λαό ο κακομοίρη ότι θα είναι μαζί του. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενοι ήταν καλύτεροι όμω. Ούτε ότι θέλουμε να έρθουμε ξανά οι προηγούμενοι με καινούριο μανδύα. Αϊ παράτα μαν οι λαμένοι όλοι. Οι προηγούμενοι μπορεί να μην ήταν οι καλύτεροι, αλλά ήταν οι καλύτεροι σίγουρα από αυτού. Καλά, εντάξει. Αν το χαμπάρι, ναι, καλά, καλά, εντάξει. Δηλαδή, αν οι προηγούμενοι ήταν στη σημερινή συγκυρία, δεν θα κάνανε αυτά, θα κάνανε πιο soft πράγματα. Α, το α, ίδιο θα ήταν, α, απλά δεν θα λέγανε την αριστερή. Πάντω, είσαι ένα πολύ ωραίο να πούμε. Χθε είδα πάνε εκεί με την Κουστανελίκα σου. Σα ευχαριστούμε. Έχω την αίσθηση ότι με καλακώνει. Αλλά καλά κάνει. Κάρικα που τα είπαμε. Φιλιά, εγώ, φιλιά. φιλιά στα Κολομέρια. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν, οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. <σομίως> Στη καταστροφή. <σομίως> στην καταστροφή. Η Ευρώπη...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 Επιβληθούν νέα σκληρά μέτρα. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν.